Στυχίο Η Σταύρωση και ο θάνατος του Ισού, ο Εκατόνταρχος» 20. Και όταν τον ενέπεξαν, του έβγαλαν τον κόκκινο μανδύαν και τον έντισαν τα ειδικά του ρούχα, και τον έβγαλαν έξω από την πόλη για να το σταυρώσουν. 21. Και επειδή δεν αντίχε πλοίο να βαστάζει το σταυρό του, η γκάρευσαν κάποιον που διέβαινε απ' εκεί την ώραν εκείνη, τον Σίμωνα των Κυρινέων, ο οποίο ήρχε το από το χωράφι του, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και του ρούφου. Και τον υπεχρέωσαν να σηκώσει το σταυρό του. 22. Και τον έφεραν στον τόπο του Γολγοθά, όνομα που όταν μεταφραστεί σημαίνει τόπος Κρανίου. 23. Και για να μην αισθανθεί πολύ του πόνου τη Σταυρόσεω και δυσκολευτούν στην εκτέλεσή τη Σταυρωτέ, του έδιναν να πείω ναρκωτικών ίνων ανακατευμένων με Σμύρναν, αυτό όμω δεν το επήρε. 24. «Και όταν τον εσταύρωσαν, εμμύρασαν τα ρούχα του, αφού έριψαν εις αυτά λαχνών, περί του τι θα έπαιρναν ο καθένας τους». 25. «Ήτο δε η ώρα τρει από την ανατολή του ηλίου και τον εσταύρωσαν». 26. «Και ήτο η επιγραφή της κατηγορίας του, γραμμένη στο επάνω μέρος του σταυρού, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». 27. «Και μαζί με αυτόν, για να τον παραστήσουν ω κακοποιών και τον εξεφτελίσουν». Εσταύρωσαν δύο λιστάς, ένα από τα δεξιά του και ένα από τα αριστερά του. 28. Και πραγματοποιήθηκε έτσι η προφητεία της γραφής που λέγει και κατετάχθη μεταξύ των παραβοτών του νόμου και των κακούργων και τιμωρήθη μαζί με αυτούς ως άνομος. 29. Και εκείνοι που επερνούσαν κοντά, τον ευλασφήμουν και εκείνουν εμπεκτικά τα σκεφαλάστον και έλεγαν «Οουά» Σύ που θα εκκρύμμιζες και ει τρει ημέρε τον οικοδομούσε. 30. Σώθη τον εαυτό σου και κατέβα από τον σταυρό. 31. Παρομοίω δέκα οι τον περιέπεζαν μεταξύ του με του γραμματείς και έλεγον. Άλλου έσωσε με τα αγυρδικά του θαύματα. Τον εαυτό του όμω δεν δίνεται να σώσει. 32. Ο Χριστό, ο βασιλεύς του ευλογημένου λαού του Θεού, «Ας καταβεί τώρα από τον Σταυρόν για να είδομεν το θαύμα αυτό τη απελευθερώσεώς του και πιστεύσομεν». Και αυτοί που ήσαν σταυρωμένοι μαζί του τον ύβριζαν. 33. Όταν δε η ώρα έγινεν έξω από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή μεσημέρι, έγινε σκότος η όλη την γη μέχρι τα σενέα του τέστην έως τα στρεις το απόγευμα. 34. Και κατά την ενάτην ώραν εφώναξε με μεγάλη κραυγή ο Κύριος Ελοί, ελοί, λιμάσα βαχθανή, το οποίο, όταν εξηγηθεί στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «Θεέ μου, θεέ μου, με 35. Και μερικοί από εκείνου που έστεκαν εκεί όταν ήκουσαν αυτό έλεγαν «Ιδού, φωνάζει τον Ιλίαν, 36. Έτρεξε δε ένας και γέμισε με ξίδι ένα σφουγγάρι και αφού το έβαλε γύρω από ένα καλάμι, τον επότιζε λέγον «Αφήσατε με και μη με εμποδίζετε να προλάβω τη λιποθυμία Του, για να είδομε εάν θα έλθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει». 37. «Ο δε Ιησούς αφήκε φωνήν μεγάλη και ξεψύχησε». 38. «Και το καταπέτασμα που εχώριζε στον αόν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, εσχίστης τα δύο από επάνω έως κάτω». 39. «Όταν δε ο εκατόνταρχος που εστέκε το απέναντί Του, Είδε μαζί με τα άλλα έκτακτα σημεία που συνέβησαν και ότι ο Ιησούς εξεψύχησε όχι από εξάντληση όπως επέθεναν οι σταυρωμένοι αλλά αφού αφήκε φωνήν δυνατήν που δεν έδειχνε κανένα σημείο θενά του είπε Αλήθεια ο άνθρωπος αυτός ή το Υιός Θεού,